Στοίχη 16-21 «Ο Κύριος περιπατεί επί της θαλάσσης». 16. «Πράγματι δε, όταν έγινε βράδυ, κατέβησαν οι μαθητές του από το μέρος που έγινε το θαύμα της θαλασσης 16 πραγματι δε οταν εγινε βραδυ κατεβησαν οι μαθητέ του απο το μερος που εγινε το θαυμα της διατροφης εις την θάλασσα». 17. Και αφού εμβήκαν στο το πλοίο, επήγαιναν εις το απέναντι μέρος της λίμνης εις την Καπερναούμ και είχε γίνει πλέον σκοτάδι και ο Ιησούς δεν είχε έλθει σε αυτούς». 18. Και η θάλασσα μεταξύ φούσκωνε και σηκώνεται τολονένα γριοτέρα λόγω των κυμάτων, επειδή έπνενε άνεμος σφοδρός και βίος. 19. Αφού λοιπόν είχαν προχωρήσει περίπου 25 ή 30 στάδια, δηλαδή περίπου 6 χιλιόμετρα, Έξαφνα και χωρίς να το περιμένουν, βλέπουν τον Ιησού να περιπατεί επάνω στην θάλασσα και να έρχεται πλησίων του πλοίου και κυριεύθυσαν από φόβον. 20. Αλλά ο Ιησούς είπε τότε προς αυτούς, εγώ είμαι, δεν σας παρουσιάστηκε κανένα φάντασμα, μη φοβείστε. 21. Κατόπιν λοιπόν της βεβαιώσεως αυτής, οι μαθητές εξεδήλωσαν πολύ σπουδήν και προθυμία να τον πάρουν στο πλοίο. και άμα τον επήραν, αμέσως το πλοίο έφτασαν στην ξηράν στην οποία οποίαν επήγαιναν.